Δεν φορά αριστερά και πιο και όσον αφορά για, του, για, την, για το δούλου του που τους λέει μα στείλατε γάτα και αυτή ζητάνε αγελάδα Εμείς προτείνουμε να στείλουν ένα γάιδαρο Και αν δεν έχουν τα κότσια Αυτοί Το πλοχο νίκιας θα τους το στείλει Δεν έχουμε να μας τα λόγια μας Λέμε κουβέντες σταράτες Και κοιτάμε την κάμερα στα, στα κατάματα Οι αγρότε χρόνια τώρα όποτε βγαίνουν στου δρόμου δίνουν πολύ καλέ ατάκε. Έχουν καταρχήν αυτήν την ντόπιο λαλιά που είναι πολύ ωραία, είτε από τη Θεσσαλία είτε από παραπάνω. Έχουν πάντα μια ορμή, έχει να κάνει με το αντικείμενο τη δουλειά, η σχέση με τη φύση, με τι καιρικέ συνθήκε. Δεν έχουν καμία σχέση με τον ξύλινο, πολύ τυποποιημένο λόγω των παραθύρων έτσι όπω τον έχουμε συνηθίσει από δημοσιογράφου, πολιτικού ή και άλλου που του πιάνει μια διθενιά. Όταν βγαίνουν στα παράθυρα. Οι αγρότε δεν μας σαν τέτοια, είναι πολύ αυθεντικοί και πάντα λένε αυτό που θέλουν. Το συγκεκριμένο εδώ απόσπασμα του αγρότη από τον κόμβο της ε, Νίκαιας έχει μια αξία γιατί πρόσθεσε κάτι καινούριο στην φρασιολογία όλων των Ελλήνων ότι λέμε αυτό που λέμε εμπας και κοιτάμε την κάμερα κατάματα. Την κάμερα πια κατάματα, η κάμερα έχει γίνει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Έχει υποκαταστήσει μάτια, φαντασία, μυαλό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποκαταστήσει. Και έρχεται λοιπόν αυτό ο αγρότη και κοιτάει κατάματα την κάμερα και λέει αυτό που ο ίδιο θεωρεί ω αλήθεια, που κατά σύμπτωση είναι και αλήθεια δηλαδή, γιατί έχουν δίκιο σε πάρα πάρα πολλά από αυτά που λένε και γι' αυτό και ο τρόπο που τα λένε είναι τόσο ωραίο, τόσο αυθεντικό, τόσο χυμαρόδη. Το αντίθετο δηλαδή από αυτά που κάνει ο Κατρούγκαλο. Όποιο έχει λιγότερα από 12.000 ευρώ και κακά τα ψέματα αυτή είναι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων σε όλου τους κλάδους και δυστυχώς και στον κλάδο των μισθωτών έτσι είναι τα πράγματα αυτή λοιπόν είναι γενικά η μεγάλη κερδισμένη της μεταρρύθμισης Με βασιλικό για και δυόσμο Στολίζοντας ο Θεός για δέμη, τον κόσμο Αυτή λοιπόν είναι γενικά η μεγάλη κερδισμένη της μεταρρύθμισης Μάρθες είναι πια για δέμη, και τώρα Και πες κακό, γιαρέμη, γιαρέμ, στη χώρα Πρώτη φορά, αριστερά και πιο γαμίζει που δεν Τώρα το παιδί για δέμη, μονάχο Μοιάζει με πουλί, για σε βράχο ξαφνικό, μου Να μην Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο ή θα έχουμε αγρότε και αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Πάντα σωστό περιγράφει αυτό που γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο. Ή μνημόνιο ή αγρότε και αγροτική παραγωγή. Επειδή έχουμε μνημόνιο, το τρίτο όπω ξέρετε, άρα δεν έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή. Είναι τόσο απλό συλλογισμός, συλλογισμό, τόσο αληθινό. Και μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα που σε ανήπαπτο χρόνο είχε περιγράψει και αυτή την αλήθεια με το δικό του μοναδικό. Πάθος. Ακούσαμε τον κύριο Κατρούγκαλο ότι όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 12, είναι οι κερδισμένοι τη μεταρρύθμιση. Είναι χαμένη τη ζωή έτσι κι αλλιώ, με κάτω από 12.000 που είναι και οι περισσότεροι, αλλά είναι όμω οι κερδισμένοι τη μεταρρύθμιση. Όπω πάντα ο Κατρούγκαλο περιγράφει αυτό που ο ίδιο ονομάζει μεταρρύθμιση. Οι αγρότε αποφασίζουν σήμερα για το τι ακριβώ θα γίνει. Στη Βουλή έχει μια συζήτηση το βράδυ, πρώτη φορά που θα διασταυρώσουν τα του Μιτσοτάκη Τσίπρα για ένα θέμα που συμφωνούν. Γιατί συμφωνούν, γιατί μαζί το ψήφισαν. Το τρίτο μνημόνιο το έχουν ψηφίσει μαζί. Οπότε θα στηθεί μια ωραία παράσταση το βράδυ, γιατί πρέπει από τώρα που είναι και αρχή... Να δείξει και ο Κυριάκο και ο Τσίπρας ότι ο ένα έχει αντίπαλο τον άλλον και ο ένα χρειάζεται τον άλλον γιατί χωρί τον άλλον δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το περίφημο δικοματικό σύστημα που έχει δημιουργήσει αυτή την Ελλάδα που βλέπετε γύρω. Αυτό ακριβώ. Έτσι κάπως έχει γίνει. Πάμε σε αυτό το δικοματικό σύστημα παλιότερα. Οι αγρότε πάντα βγαίναν στου δρόμου με άλλα αιτήματα κάθε φορά. Υπήρχαν και κάποια κοινά που ακόμη υπάρχουν. Βέβαια αυτά που υπάρχουν σήμερα είναι πολύ έντονα πολύ διαφορετικά. Όμω πάντα βγαίναν και πάντα έβγαιναν και οι πρωθυπουργοί από πάνω για να του καθησυχάσουν. Κώστα Καραμαλή. Για μια ακόμα φορά Με. θέλω να επαναβεβαιώσω κάθε αγρότησα, κάθε αγρότη Με. ότι οι που αναλάβαμε απέναντί τους ισχύουν στο ακέραιο. Οι αγρότες δεν είναι πια μόνοι τους. Καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τα συμφέροντα των αγροτών μας. Αυτά άλλοι ο Καραμαλή του είχε συνεπάρει τότε του αγρότε, είχαν βάψει μπλε την Θεσσαλία. Μάλιστα του είχε υποσχεθεί ότι θα πήγαινε και ο ίδιο στα Συμβούλια τη Ευρώπη για να υπερασπιστεί τα θέματα των αγροτών τη Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Τα αγροτικά θέματα πήγαν κατά διαόλου και με τον Καραμαλή, ώσπου ήρθε μετά ο Γιώργο. Αναστενάζουν οι αγρότε από την πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Οι μόνοι που έχουν ωφεληθεί είναι οι μεσάζοντε. τα απ' όλα, να ξαναδημιουργήσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης που έχει χαθεί. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη από τον αγρότη προς την πολιτεία. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι απολύτως σίγουρο. Είχε μόλις βαφτεί η Θεσσαλία και οι αγροτικές περιοχές πράσινες, γιατί δεν μπορούσαν να τον καραμαλί παρόλο που θα ήταν δίπλα τους, τον απέριψαν... Έβαψαν πράσινη τη χώρα και τι αγροτικέ περιοχέ. Ήρθε ο Γιώργο, έκανε αυτά που έκανε, τα θυμόμαστε. Απίβδησαν οι αγρότε, ο αγροτικό κόσμο ξανάβαψε την Ελλάδα μπλε και έφεραν τον σαμαρά. Ζητούμενο είναι να κάνουμε του αγρότε μα πρωταγωνιστές τη νέα αναπτυξιακή Ελλάδα. Με άλλα λόγια, θέλουμε να του αναβαθμίσουμε ουσιαστικά, όχι απλώ να του καθησυχάσουμε προσωρινά. Mm -hmm. Θέλουμε να του ανοίξουμε μεγάλε αναπτυξιακέ προοπτικέ για να πάρουν τη μοίρα του στα χέρια του, όχι απλώ να του πείσουμε να φύγουν του δρόμου. Είναι να κάνουμε του αγρότε μα πρωταγωνιστέ τη νέα αναπτυξιακή Ελλάδα. Ναι, δεν υπήρξε τέτοια Ελλάδα ποτέ, γι' αυτό και δεν έγιναν πρωταγωνιστέ αυτή την Ελλάδα οι αγρότε. Δεν είχαμε ποτέ ανάπτυξη. Οπότε δεν τέθηκε θέμα και για πρωταγωνιστές Έχουμε αφήσει έξω το Σιμίτι, το πιάσαμε από τον Καραμάλι και μετά. Γιατί με το Σιμίτι έχουμε και ηχητικά βέβαια που έλεγε τι καλά και πόσο συμπαθούσε του αγρότε. Αλλά έχ, δεν έχουμε ακριβώ τα ηχητικά όταν σκάγανε τα λάστιχα από τα. Τραχτέρ τότε το 96, άρα το ξεκινήσαμε από Καραμαλή με μπλε την Ελλάδα, Γιώργο με πράσινη την Ελλάδα, Σαμαρά με μπλε την Ελλάδα και ήρθαμε πέρυσι. Τέτοιες μέρες αχτές βάψαμε ρόζ την Ελλάδα και με τον τζίπρα πάνω στα τραχτέρια. Γι' αυτό είναι κοινό ο αγώνα αγροτιά, μεσαία διαστρωμάτωση, εργαζόμενων, ανέργων και πρέπει να είμαστε σαν μια αγροτιά σε αυτόν τον αγώνα. Σε θέλω ένα παλικάρι! Λοιπόν, πρόσεξε! Έλα, μέσα από αγώνα. Πρόσεξε! Όχι, δεν είσαι ενός προηγούμενου, όχι, τα είσαι Ακούστε να δείτε κάτι που το λένε παντού όπου πηγαίνω αυτό. Η απάντηση που δίνω είναι μία. Εμεί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμεί. Ή θα συντρίψουμε αυτό το κατεστημένο, ή θα συντριβούμε εμείς Με της ομορφιάς για ρέμι, για τον ήλιο. Σου χτίσα και εγώ για ρέμι, για ρέμι, βασίλειο. Μαθαίνε και για και γίνε καπνός, γιαρέμ, γιαρέμ, Και έγινε καπνός για ρέμι, και λίγο στο Ματρίδες, με το λένε Αλέξη το, Λέξη, το Λίκο, Με ποδάρια. Και κάτι τελευταίο. Λίκος, Λίκος. Να μην υπογράφουν μόνο σύμφωνα συμβίωση. Να και Τουλάχιστον το σύμφωνο συμβίωση υπογράφηκαν χθε τα πρώτα, από ό,τι είδαμε, από τον Δήμαρχο τη Αθήνα. Αλλά τα σύμφωνα επιβίωση δεν προβλέπονται με τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Ήταν οι τέσσερι τελευταίοι εκλεγμένοι πρωθυπουργοί. Και τι ακριβώ έχουν πει για του αγρότε. Το τι ακριβώ έχουν κάνει, το γνωρίζουμε, το γνωρίζετε, ακόμη και αν δεν είσαστε αγρότε. Άλλωστε, τα ίδια ισχύουν για όλε τι κατηγορίε. Αν ψάξουμε, θα βρούμε δηλώσει για εκπαιδευτικού, για τα νοσοκομεία, για την υγεία, για του ανέργου ειδικά. Ας μην μείνουμε άλλο αυτά, ας έρθουμε στο τόρο για να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τους αγρότες, τι φταίει, ποιος δεν φταίει, ποια είναι η αιτία της αναταραχής. Μας την εξηγεί με πολύ σαφήνεια και κυρίως πολύ σοβαρότητα πώ θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, εφόσον την εξηγεί ο Υπουργός Αμήνης, ο Πάνος Καμένος. Είχα επισκεφθεί το Βελβεντό, όπου εκεί πράγματι μια ομάδα νέων αγροτών, είχε κάνει μια πρότυπη μονάδα. Μαζεύαν τα ροδάκινα, τα αντιποποιούσαμε με ευρωπαϊκά στάνταρ mm. και είχαν τι μεγαλύτερε εξαγωγέ και προ την Ρωσία και προ την Ευρώπη. Το Βελβεντό έγινε το κέντρο και μαζέβανε και φρούτα από όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα ότι αυτό το παιδί το Βελβεν, αυτά τα παιδιά από το Βελβεντό τα οποία έχουν δώσει τη ψυχή του και κάνουν μόνο αγροτική παραγωγή, ζητούν αυτή τη στιγμή να τα φορολογήσουμε με ένα ποσοστό το οποίο είναι άδικο και δεν ουσιαστικά βγαίνει. Είναι, ε, το κόστο παραγωγής Γιατί την πληρώνει αυτό το παιδί το παιδί, την πληρώνει γιατί είναι κάποιο τύπος Ο οποίο κάθεται στα τρίκαλα, στο καφενείο, έχει 100 στρέμματα, παίρνει την επιδότηση, παίρνει και τι εισπράξεις από τα νίκια και παίζει τάμπι στο καφενείο. Ε, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Και μείνει καρδιά, για δεν για σαν για δέμι, για δέμι, το στάχι. Είναι κάποιος τύπος ο οποίος κάθεται στα τρίκαλα και παίζει δάμπλη στο καφενείο. <Τεδια> συμφορά, χριστή, χριστή, χριστή, μη, να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μου. Να Να τα δεν έχω! είναι και Πασόκ, και Δημοκρατία Το λέει πολύ ωραία, βέβαια χάνε τη φωνή του τώρα στο τέλο. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ ψήφσαμε, το λέει. Ένα αγρότη εκεί, γιατί κάποια στιγμή σε μια, ένα ντου που κάνανε από τα πολλά που έχουν κάνει, του κατηγόρησαν ότι ε, είναι πασόκ, είναι Νέα δημοκρατία, ότι είναι κάτι παλιό κάποιο εκεί στέλεχο ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και λένε εδώ οι άνθρωποι, όχι ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσαμε, το είπαν με κάποιο τρόπο. Αναγκάστηκαν να το παραδεχτούν και δημοσίω μπροστά στι κάμερε, τι να κάνουν, ντροπή όλα αυτά, αλλά έτσι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει για να βρει στο δίκιο σου. Ο προηγούμενο ήταν ο καμένο ο Πάνο, ο οποίο βρήκε την αιτία. Ε, για όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι παίζει ένα αγρότη με 100 στρέμματα τάβλη στο καφενείο των Τρικάλων. Αυτό είναι, αυτή είναι η αιτία. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Επιτέλου, μια σοβαρή προσέγγιση, μια αποκάλυψη από τον σοβαρό τη πολιτική, τον πάνω Καμένο. Άλλωστε, συνεργάται με τον Αλέξη Τσίπρα και κρατάνε αυτή την κυβέρνηση όρθια. Και τη χώρα, όπω λένε οι ίδιοι. Δεν θα μπορούσε να μην είναι σοβαροί Τώρα θα κάνουμε μια υπέρβαση ραδιοφωνική, που όμω δεν είναι πραγματική, είναι μόνο ραδιοφωνική γιατί την πραγματικότητα ισχύει θα ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε ομιλία με χιλιάδες κόσμου από κάτω, οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα αν θέλετε και αν μπορείτε όσο τα συνθήματα στο ραδιόφωνο δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δυναμώστε λίγο για να ακούσετε τι περιγράφει ο λαός από κάτω που φωνάζει τα συνθήματα Εσείς και φίλοι και σύντροφοι, κλείνει ένας χρόνος από τότε που όλοι και όλες μαζί ξεκινήσαμε μαζί με τον ελληνικό λαό το ταξίδι στο όνειρο και την ελπίδα. Πάνω απ όλα δίνουμε ελπίδα, όραμα και πνοή στις νέες και τους νέους που μαθαίνουν πια ότι η αλλαγή αυτού του κόσμου και ο αγώνας για την αλλαγή δεν είναι απλά μια θεωρία στα βιβλία. Ordinary, δίνουμε τη μάχη, προχωράμε. Ένας χρόνος αριστερά, ένας χρόνος μάχης θα τα καταφέρουμε γιατί είναι η ζωή μας, είναι το μέλλον μας, είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Μαζί, σου, αρθέα, νέα, Μαζί, σου, αρθέα, νέα, Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Ωραίες στιγμές της δημοκρατίας, η σχέση του ηγέτη με το λαό, τα συνθήματα που δονούν την ατμόσφαιρα, τα συνθήματα που περιγράφουν μια κατάσταση, 40 χρόνια πριν, 50, ένα χρόνο πριν, έτσι κι αλλιώ όλα αυτά μπερδεύονται τόσο όμορφα, τόσο ωραία από πλευρά ετοιμάτων, λαϊκών ετοιμάτων, βρισκόμαστε στα ίδια και χειρότερα από ό,τι πριν 30, 40 ή 50. Χρόνια, επειδή η συγκεκριμένη Ευρώπη προχωρά, καλπάζει προ τον πολιτισμό. Αν έχετε ακούσει την τελευταία πρόταση που αφορά την Ελλάδα από την Ευρώπη, είναι να το λένε σιγά-σιγά δειλά κάποιοι λαγοί εκεί, υπουργοί εξωτερικών, αναπληρωτέ, υφυπουργοί, πάντα έτσι γίνεται. Μετά το πιάνουν κάποιοι αρθρογράφοι εγκύρων μέσων τη Δυτική Ευρώπη και γίνεται ιστορία. Έχουν προτείνει να όσοι μετανάστε πρόσφυγες έρχονται να σταματούν εδώ, στην Ελλάδα. Περίπου 400-500 χιλιάδε να μείνουν στην χώρα αυτή και να μην πηγαίνει κανένα στι άλλε πολιτισμένες χώρε τη Ευρωπαϊκή Δύση με κάποιο αντάλλαγμα μείωση, ελάφρυνση του χρέου. Ένα τεράστιο hot spot, μια χώρα hot spot, που έτσι κι αλλιώ είναι για του ηθαγενεί του ντόπιου, να γίνει τώρα και για όλου αυτού που η ανάγκη του φέρνει για να περάσουν από εδώ για να πάνε να βρούνε κάποιο μέλλον στην πολιτισμένη Ευρώπη. Αυτή η πρόταση έχει πέσει στο τραπέζι, συζητείται. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί. Έχει να κάνει με πολλού παράγοντε. Και μόνο το ότι έχει ακουστεί και το συζητάνε δείχνει τον πολιτισμό τη σημερινή Ευρώπη, τον φασισμό τη σημερινή Ευρώπη, την προπολεμική περίοδο στην οποία έχουμε μπει έτσι κι αλλιώ και προχωράμε κανονικά. Όπω κάποτε προχωρούσαν με τον ίδιο τρόπο, με λιγότερο προκλητικέ προτάσει στι προηγούμενε αντίστοιχε προπολεμικέ περίοδου, χωρί βεβαίω να έχει σχέση κάθε προπολεμική περίοδο με την άλλη. Εδώ Ελληνοφρένια, πάντα με αισιόδοξο τρόπο για αυτά που έρχονται. 2 11 208 200, τηλέφωνο επικοινωνία. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειοκρατία, το μήνυμά του στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούτη παπικυριαλιφέμ.gr. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και εντό ολίγων λεπτών μετά και από τι ιαχέ, όχι των αγροτών, γιατί βγαίνουν και εργαζόμενοι από διάφορες γωνιές και πάνε έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να κάψουν τα μνημόνια αφού δεν τα κάψε ο ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτό που έγινε χθες από τους εργαζόμενους στους Δήμου, Με αυτούς λοιπόν τους εργαζόμενους πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η ελπίδα έγινε δράμα. Και εμείς σε αυτήν Την ελπίδα την ψεύθηκη που έδωσε η σημερινή κυβέρνηση θα αντισταθούμε, όπως ξέρουμε αντιστεκόμαστε. Με του φεγγαριού, Δεν έχουμε να αμασίσουμε τα λόγια μας. Λέμε κουβέντες στα και κοιτάμε την κάμερα στα, στα κατάματα. Τώρα στο ματιού, για την άκρη, Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτό το τόπο, ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σε αυτό το τόπο. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γραμμίζει πουθενά. Πούμε ένα μικρό πουλί, πουλίτανε μου. Όποιο έχει λιγότερα από 12.000 ευρώ, αυτή λοιπόν είναι γενικά η μεγάλη κερδισμένη τη μεταρρύθμιση. Ευτυχώ. Να είναι και κάποιοι κερδισμένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση. Γι' αυτό και δεν βγαίνουν στου δρόμου έξω. Γιατί είναι κερδισμένοι από τη μεταρρύθμιση. Όλοι οι άλλοι που είναι χαμένοι έχουν εξαπολυθεί στου δρόμου, εδώ στο κέντρο, αλλά και στην εθνική, όπω ο αγρότη που θα ακούσουμε. Και θέλω να πω και τούτο για να μην σα τρώω το χρόνο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είπε ο κύριο Υφυπουργό από τη συγκυβέρνηση από, από, από το ΣΥΡΙΖΑ ότι οι προθέσεις τους δεν είναι τέτοιες χορτάσαμε προθέσεις χορτάσαμε υποσχέσεις πολιτική βούληση θέλει θα τα βάλει με τους μεγάλους για να απαλλάξει τους μικρούς να τους επιτρέψει να ζήσουν στη γη τους αγρότες και τους άλλους κλάδους να το αποφασίσουν και όσον αφορά για τον κύριο υπουργό που ήταν με τη Νέα Δημοκρατία θα Βρούτσι. πρέπει να καταλάβει όταν ψήφισε τα, τον κύριο Βρούτσι ακριβώ δεν έχω εικόνα να με συμπαθάτε, θα πρέπει να καταλάβει όταν ψήφισε τα προαπετούμενα και όταν ψήφισε τα μνημόνια άστα τα προηγούμενα, εδώ, τώρα, πρόσφατα, δεν τα ήξερε αυτά. Απλά ερωτήματα και προς τον έναν και προς τον άλλον από την χθεσινοβραδινή εκπομπή στον Ενικό με τους αγρότες που έθεταν ταυτονόητα για άλλη μια φορά για να μην πάρουν απαντήσεις όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα. Του, ναι. Εγώ προτείνω για τα να κάνουμε ένα πάρτι με θα το αποφασίσει ο να τι πάρτι θα κάνουμε. Ποιο θα πιει το ούσο, ποιο θα φάει το μπουκάλ. Έλα. Ελάρε, πά, παραμασέσχισε από τη Γερμανία σε παίρνω τηλέφωνο, χάρη στη μισή εκπομπή. Σιγά, καλά, τι έχασε, βλακίε είχαμε σήμερα. Χρόνια μα πολλά, πρώτη φορά δεξιά, αριστερά, να είμαστε καλά. Ναι, θα είμαστε. Αλέξη, δεν θέλαμε, καλά, πάμε, ωραία. Αντώνη δεν θέλατε, κανονικά άλλο πρέπει να γιορτάσουμε Ένα χρόνο χωρί τον Αντώνη. Όχι να γιορτάσουμε, να, να θρενούμε. Συγγνώμη, ρε φίλε, εγώ να σα ρωτήσω κάτι που σε δημοσιογράφο δεν έχω καταλάβει κάτι. Τι είμαι εγώ. Τώρα, τώρα τι το ο Αλέξη, ότι είναι με τα μπλόκα και με του αγρότε. Το ακροατήριο λέει και τι βολεύει. Τότε ποιο και δενά άλλο να πω, είναι ωραίο, δεν πέστε εταιρείε, φιλεγνω έχω. Θα είπε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά. Σαν πρώτηπουργό άλλα λέει. Είναι ωραίο. Γι' αυτό είναι... σου ανάλογα με το κοινό. Ταξί... Το ΣΥΡΙΖΑ α είναι... πούμε καταγγελική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ έτσι και ο κοντά εδώ στη Γερμανία σε εμά να το... είναι πολύ ευρωφωμένο άνθρωπο αριστοκράτη είναι αριστερά τη αριστερό. Πολύ δυνατόν, θα πάμε καλά, έχω, έχω ελπίδα. Η ελπίδα ήλθε, είναι εδώ. Είναι αφορέ. Είναι... Ακίνη και, και αυτό δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Στείλτε παιδί μου ένα έμβασμα. Καλά να περνάτε φιλιά στα κολομάγου, έτσι. Beep. <sweak> Γιατί διαβάρει δεν εταιρεία ο κόσμο. Εγώ το Σάββατο 30 του μηνός θα πάω στα Αλυτά με έξι εντολέ αυτότητε πληρωμή. Κατάλαβε Θα πληρώσω έξι έχω. Το προηγούμενο Σάββατο βγήκα με τη γυναίκα μου και χάλασα 66 ευρώ. Ξέρει που την πήγα. Πού την πήγες? Του το σφιλικόβρεση. Α, έξοδο μεγάλη. Βγήκαμε, 66 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό είναι. Πά που πα, άνοιξε για ποτό κάτι. Όχι ρε, παιδάκι, μου, τίποτα, ε, γείς, εμάς, Πορέα, κάτι τέτοια. Τις έβγαλε να γίνει σαμπάγια στα αμοέτα, έτσι. Ο μη, δεν φτάνει να το δείχνει, άνοιξε και ένα φθηνό. Κάτι, μια προσφορά okay. θα υπάρξει. Τελικά πήρα μια μπύρα αδοργίνα που είναι και φθηνά, ξέρει τώρα. Κατάλαβα. Ναι, αλλά άνοιξε έτσι μέσα και την ώρα που την κάνει βόλτα, πήρα και την πύρα έτσι, και καλά σα μια βόλτα πίσω. για ποτό. Α, ένα καρότσι, α βάλω και δυο μακαρόνια. Είμαι ο Γρηγόρη από την Αλεξανδρούπολη. Μπράβο. Τα φιλιά μα, στη μακρινή Αλεξανδρούπολη. Ναι, ναι, τα καλώ ο Γρηγόρη είμαι από την Αλεξανδρούπολη. Δεν θα το ξαναπούμε. Χθε που ήταν εθνική η ορθή, αυτά τα κάνανε μόνο επί και κάτω εκεί που έχουν αυταρχικά τέλεια. Αυτό θέλουν να, να μα θυμίζουνε. Κριτική τη πουρτα την ονομάζω αυτή, αλλά τέλο πάντων. Ναι, όχι, okay, δεν πειράζει. Εσύ φαντάζομαι γιορτάζει, θρενεί μάλλον, ένα χρόνο χωρί Αντώνη, ε ναι, ναι. Ε, πάση περιπτώσει! Ε, πάση περιπτώσει, τα θα... ξέρω. Θα... Αυτό μου θυμίζει εμένα τον Παπαδόπουλο που γιότασε κάθε χρόνο 21 Απριλίου. Ναι, βρε, μη χάσει. Τι ψήφισε? Ρατάρια τίποτα, κανένα μαλλίκα. Ναι, ναι, καλά. Τι καλά. Ναι, παιδί μου. Γιατί δεν τα πιστεύει. Σε πιστεύω. Πόσα χρόνια δεν ψήφισε κανένα μαλίκα. Το 2009. Ξέρεις στο Τάικ Βοντόρ, χρόνια πολλά να πούμε με την κυβέρνηση της αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί παίρνουν τίποτα, παίρνουν ε, λιγμένα, παίρνουν μήπως ναρκωτικά από εκείνα που είχαν κάνει την εκδήλωση για την νομιμοποίηση των ναρκωτικών στην πλατεία. Μπορεί απλά να παίρνουν κανένα μισθό. Ξέρω εγώ, οι μετακληκτή τους θα ήταν μαζεμένοι. Έχει, Τα σόγια, καλή οικογενειακή συνέλευση ήταν. Έλα φίλος τι κάνει. Έλα καλά εσύ Καλά σαγόρι μου κατή εβδομάδα Επίση, Πάρε τη μαμά σου γύριο μαμά σου έλα έλα έλα μου. Μάνα Αποστολή, Αποστολή. Μου. Τι κάνεις Καλά εσύ Καλά και εδώ. Δεν σε ακούω όλες τις φορές βρε Αποστολή γιατί Με ακούς τις μερικές φορές Πάστε, πού είσαι Με το σταθμό δεν ξέρω τι παίζει Από πού παίρνεις και δεν ακούς Από το μπροσολιμάνι Γι' αυτό Το έχουν πάρει κινέζε γι' αυτό. Συνδελιό. Από στέλνε μια μέρα. το ξέρω το πασαλυνάνε απ' έξω. Αι παράτα μα αφού έχει ακόμα ελληνικά ονόματα, πάλι καλά να. Στηinatουν μπορεί να μένει σε λίγο καιρό. Το ίδιο σημείο Chinatown θα λέγεται. Τι τίπετε, Τίποτα με chopsticks θα τρώτε. Να δω να φάσει τη φασολόδα με chop αυτό θέλω. Κάτι φασόλι φασόλι. Το κάνω αντι θέλει να φάω. Έλα. Θα βγάλω διαβατήριο, θα κάνω εμβόλια. Σκίνη Κίνα δεν πάει έτσι έγινε. Να μάθει στο ρίζει να το κάνει μεξίδι. Όχι, εγώ είμαι. Στην ριζέρα, αφού λέμε χρυσονάτου. Στην ριζέρα, έκανε αυτό που σου λέω. Ή θα έχουμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Και τα δύο δεν γίνονται, οπότε ή ο ένας ή ο άλλος πρέπει να φύγουν. Το μνημόνιο δεν πρόκειται ποτέ να φύγει, μετά το τρίτο σιγά σιγά ψήνεται και το τέταρτο. Οπότε να φύγουν οι αγρότες. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση, λύση, απαντάει στο δίλημα που πολύ ωραία με ωραίο τρόπο έθεσε ο, ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας όταν δεν ήταν Πρωθυπουργός, γιατί όταν γίνονται Πρωθυπουργοί, αυτά τα ωραία διλήμματα που θέτουν πριν, όπως ξέρουμε όλοι, τα ξεχνάνε και θέτουν άλλα διλήμματα προς τους εργαζόμενους. Όμως η συγκεκριμένη κυβέρνηση θέλει τον κόσμο στους δρόμους για τα μέτρα που ίδια παίρνει κατά του κόσμου, γιατί έτσι λέει λειτουργεί καλύτερα και αυτό είναι η δημοκρατία ή και άλλες λέξεις που πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αριστερά αν κάτι ξέρει να κάνει καλά είναι να δίνει μάχες και να τι δίνει μαζί με το λαό. Δική μας δύναμη είναι ο κόσμος των λαϊκών στρωμάτων. Άνδρες και γυναίκες που βίωσαν με δραματικό τρόπο την πολιτική της άγριας λιτότητας και της κρίσης. Για αυτό τον κόσμο παλεύουμε, σε αυτόν στηριζόμαστε και σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε και σήμερα ένα χρόνο μετά. Και ξέρουμε, το ξέρουμε καλά. Υπάρχουν ερωτηματικά, υπάρχουν αμφιβολίες, υπάρχουν ενστάσεις, απογοητεύσεις. Ο λαϊκός κόσμος έχει δίκιο να, να δρόμου. Να διαδηλώνει. Θέλουμε να βγαίνει στους δρόμους και να διαδηλώνει. Είναι δύναμη και στήριξή μας οι αγώνες για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν φοβόμαστε εμείς το δρόμο. Δεν βλέπουμε τους ανθρώπους που διαδηλώνουν, που απεργούν ως εχθρούς μας. Εδώ του βλέπει και φίλου, είναι μια πρώτη απάντηση. Παράδειγμα, ο κύριο Φίλη, ο Υπουργό Παιδεία, είχε καιρό να εμφανιστεί, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ και με τον καλό το λόγο, με το μέλι στο σώμα, όπω συμβαίνει συνήθω με τον κύριο Φίλη, σε ρόλο παγκάλου, του παλιού παγκάλου, του παλιού καλού πασόκ, άρχισε αμέσω τη λάσπη κατά των αγροτών. Κύριε Φίλη, κύριε, δεν ναι. έχω ναι. να πληρώσω. Τι δεν που... έχω να πληρώσω, τι να πάρει. Αφού δεν έχω να πληρώσω, πότα, δεν μπορώ πότα, να πληρώσω. Πρώτα-πρώτα, μην υιοθετε εύκολα δεν έχω να πληρώσω. Μια κατηγορία έχει να πληρώσει και φοροδιαφεύγει. Και πρέπει να πληρώσει. Έχει όμω σημασία για να σα πω το εξή. Εάν δεν ληφθούν τώρα μέτρα και δεν σταματήσουν οι επιπτώσει από το πάρτι υπέρ των αγροτοπατέρων. Θυμάστε πω ζυγίζανε πέτρε για να παίρνουν επιδοτήσει. Όλοι αυτοί, κύριε φίλοι με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι αγροτοπατέρες Μα εδώ βλέπουμε χιλιάδε αγρότε, χιλιάδε τρακτέρ να είναι στου δρόμου. Όλοι αυτοί υποκινούνται από την αντιπολίτευση. Όχι. Ε, ή είναι αγροτοπατέρες Ο κόρμας υποκίνησε τα προβλήματα του Λέμε εμείς επιμένουμε στο διάλογο με τις αγρότες Αλλά το τονίζω Το πάρτι των αγροτοπατέρων θα τελειώσει Το ξεπέταξε εκεί εύκολο Ότι όλοι υποκινούνται από τα προβλήματα Αλλά ξανά στους αγροτοπατέρες Γιατί πρέπει να μείνει η μεγάλη λάσπη Και το βασικό επιχείρημα Συνεπίζει με το πρωτοσέλιδο τη προηγούμενη εβδομάδα τη Αυγή που χαρακτήριζε υποκεινούμενου του αγρότε και του έβαζε ταμπέλε, κομματικέ όπω πολύ ορθά έπρατε και ο άδονη. παλιότερα όταν ήταν υπουργό υγεία στον ένα Δασία, στον άλλο κουκώ, ε, τα θυμόμαστε τα καταγγέλαμε με τότε. Τώρα ήταν ήδη η αυγή, ο ίδιο ο φίλη. Πολύ λογική εξέλιξη. Δεν βρίσκουμε καμία πολίτο, δεν νιώθουμε καμία πολίτο έκπληξη είναι η απόλητη. Συνέχεια και συνέπεια σε αυτό το θέμα. Βεβαίω, στον συγκεκριμένο υπουργό ήρθε να απαντήσει ένα αγρότη. Όσο θα εμπαγαλώνουν τα μπλόκα και όσο θα ενδυναμώνονται, τόσο περισσότεροι λάσποι θα ρίχνουν σε εμά και στου συναδέλφου μα. Θα σα πω κάτι για το φορολογικό, που σιγά σιγά το μαζέψανε. Μιλήσανε στην αρχή με καθαρά νούμερα. Οι καθαροί αριθμοί πάντα δεν, αντο... δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Είπανε για ένα εκατομμύριο αγρότε. Και ότι μαζέψανε μόνο εισπράξανε 180 εκατομμύρια. Μετά τα κάνανε 500.000 στου αγρότε. Σε μια εβδομάδα θα του κάνουν 70.000 στου αγρότε και θα πούνε ότι τελικά πληρώσανε. Αυτοί αρχίσαν σήμερα να ρίχνουν τη λάσπη. Ποιο κύριε ο φίλη, ξεχάσανε, ξεχάσανε να δηλώσουν τα εκατομμύρια του. Τι νομίζουν ότι είμαστε, Φίλιπ, κύριε Καβαντάρα. Και, και βεβαίω, ωραία όλα αυτά του φίλη για αγροτοπατέρε. Αν δει κανεί τι ακριβώ συμβαίνει στα μπλόκα και ποιοι βγαίνουν, εμφανίζονται. Οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι, κάτω των 40-45 ετών, με πολύ ωραίο λόγο, σπουδαγμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που παλιά ονομάζαμε αγρότη. Έχει εξυγχρονιστεί τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, με όνειρα για το συγκεκριμένο χώρο, με απόφασή του να μείνουν στην επαρχία. Μάλιστα, πολλοί από αυτού έφυγαν και από την Αθήνα και γύρισαν εκεί με άποψη. Βεβαίω, συναντάνε μπροστά του φοβερά εμπόδια. Τα βάζει πρώτα η, η κυβέρνηση. Κατά δεύτερον, όλο αυτό το σύστημα που δεν θέλει. Τον αγροτικό κόσμο να παράγει όπω γινόταν παλιά, γιατί είμαστε σε μια μεγάλη οικογένεια η οποία αλλιώ τα ρυθμίζει, ορίζει τι θα βγάλει ο καθένα, σε τι ποσότητα, τι θα πεταχτεί, τι δεν θα πεταχθεί. Ένα πολύπλοκο σύστημα που φτάνει ένα λαό 10 εκατομμυρίων που κάποτε η γη τον έθρεφε, τώρα να μην καταφέρνει να τον θρέφει και να κάνει εισαγωγέ για μαϊντανού και λεμόνια από μακρινέ χώρε του κόσμου, διότι έτσι επιβάλλει η νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία την οποία. Για την οποία όλα γίνονται και την οποία την θέλουν πάρα πολύ οι περισσότεροι, από ό,τι φαίνεται, όποτε μα έχει δοθεί ευκαιρία να δείξουμε αυτή μας την επιθυμία. Αλλά, ω μέρο, βου. Ναι. Έλα. Έλα. Να σου πω, ρε. Εγώ γύρισα σπίτι. Σχόλιασα και γύρισα σπίτι. Γιατί γίναμε μουσικήμα με τη δέσπινα. Βγάλαμε τα μικρά έξω και γίναμε λούτσα. Ναι. Και γύρισα σπίτι. Πότε δεν. Δηλαδή τώρα είσαι υγρή. Αμάρ, Κυριαζή. Τι να κάνω, αυτό καταλαβαίνω, ότι είσαι υγρή. Οπότε δεν τι, οπότε τι δεν θα γίνει. Δεν θα έρθετε. Έσαι, Κυριαζή. Έλα. Η φωνή σου είναι λίγο διαφορετική. Έχει μπουκώσει τι γραμμέ η βροχή. Τι θα γίνει τώρα και έχετε βραχή. Λοιπόν, δεν μιλάω με την Κυριαζή, μιλάω με τον αποστολή από την Ελληνοθ Ο Χριστός θα έρθω ημεροβίγλι, ξημερώματα τα Απρίλη. Δεν είμαστε να Έτσι λέει το τραγούδι. Λοιπόν, άστον κυρία Τζυχέστον, είσαι υγρή. Ε, βέβαια. μα κατάλαβα. Και δεν έκανα και τίποτα ακόμα, ε. καλησπέρα. Πού να με δεις κιόλα. Δύσουμε Βετέξ. Μακού ακούς, έφυγες. Γιατί παίζει τον Καραγκιόζη με τους Σιριζέου. Ρε ο Καραγκιόζης ήταν ένας άνθρωπος με ροκαματιάρης. Με χίλιες δύο λοβιτούρε Να βγάλει το ροκαματό το ψωμί της οικογένειας, ρε. Αυτοί οι αλληλίτες θα έχουν αρπάξει από όλες τις μεριές, ρε. Βάζεις τώρα το, τον άνθρωπο του μόχθου με τους Σιριζέου. δεν γαμι*** μας λέω εγώ. Αποστολή, πε στο γέρον το κόρο. Ότι όσο λένε τα ίδια πράγματα, οι κουκουέδε με του άλλου του φασίστεί, τόσο μα μπορώ να δοκιμάστε με τον Τζιπρα. Εντάξει, αγαρόκι μου. Κρατάω το ότι είστε με τον Τζίπρα. Λοιπόν, εδώ στο Ήλιον έχει βροχή. Εκεί στο μαρτύνη τι καρό σα κάνει. Εμεί δεν βλέπουμε τον ίδιο καιρό μεσά. Καλά ότι δεν βλέπετε, δεν βλέπετε, το έχουμε καταλάβει. Όπω δεν ακούτε και όλου καταλαβαίνω. Ωραία, ωραία. Ωραί, ωραί. Δεν βιώνετε κιόλα φαντάζουμε τα πνημόνια. Πείτε εσύ τα ίδια πράγματα μανάριου μου μάθει. Να σου πω μόλι. Καράβα μπορεί να του τσίπρα. Να φτιάξει Ζωή σου, τι κάθε απ' έξω. Είσαι πουσυρίζαν, παει χαμένο. Τι έγινε μπορεί να σε πιάσει κόμμα κανένα σκάλεφων να γίνει στην κάτι Είναι να σε βάλουν κάποιοι ένα Υπουργείο. Τώσοι άρχισε έχουν επιτόρια ή δε χωράσει. Έγινε. Η πορωμένη αυτή, η λογοτομημένη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει την προηγούμενη φορά που ξανατακοφύκα. Δεν τα κόμνα μαζί σου. Είχε Είχες... πει την προηγούμενη φορά ή με χούλικαν. Λοιπόν, έχει βγάλει τι ρουσλήνε. Όποιο διαφωνεί μαζί σου Τι έχουν οι ρουσιλή ή τι καλώγρε. Ξέρουμε ότι έχει βγάλει. Τι έχουν οι δεν κατάλαβα. Τσόντα, οι κολλασμένες καλόγριες, ντορσέλι. Μπράβο, έβλεπες και τσόντα, τι και λες. Σαλιέρι, λάθος. Γιατί να μην δω τσόντα. Τσόντα έβλεπα μόνο. Μας καθόταν, νομίζεις καμία γκόμενα. Ευτυχώς ήρθε η αριστερά και έχουμε και λίγο σεξ. Δηλαδή παθαίνουμε σεξ, δεν κάνουμε σεξ, αλλά τεροσπάνω. πάντων Αφαινόταν. Το σεξ μανιέρ δεν το λε, το κάνει. Εμεί πι... το λέμε. Αλλά λέγε, λέγε, λέγε κάποια στιγμή. Το πιστεύει ότι έχει γάμση κιόλα. Το έχει κάνει. <laughs> <Ναι>. <laughs> Μπράβο, το Κατά πιστεύει. Γιατί η χούφτα πάει η σύννευο και εντάξει και είστε ευτυχισμένοι. Α, δεν κατάλαβα. Με... Θα μα κόψετε με... και τη χούφτα τώρα. <laughs> Μήπω θα φορολογηθεί και η χούφτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεω. <laughs> Σαν το χοιρινό και το μοσχάρι. <laughs> αν είναι επισημένη η χούφτα, έχει άλλη τιμή. Και... <laughs> αν έχει αλάτι, <laughs> είναι άλλη τιμή. Αν είναι άψτη, τι είναι αυτά που τα κάνετε με τα μοσχάρια. Ούτε η χούφτα σα δεν σα κάνει παρέα. Νομίζει, μα αγαπά την αγαπούμε. Μετά το σύμφωνο συμβίωσης ομοφιλόφιλων θα καθιερωθεί και σύμφωνο συμβίωσης των πάντων για παρτούζες. Μακάρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Συνταξιούγο είμαι. Σα τηλεφωνώ για να σα πω. Ότι είσαι συντηρητικό κομμάτι. Για πόσο κόμμα θα είσαι δεν ξέρω. Άντε, ξεκινά τη γυμναστική να ετοιμάζει όπου να είναι. Στη δουλειά. Κάτσε να σα πω. Έχουν πάρει το επικρατεία κάποιε αποφάσει. Για τα δώρα, για το συντάξι που ήταν με το 12 που κοπήχανε. Το επικρατεία, τι το θέλουνε. Αφού πάρουν αποφάσει μόνοι του. Δεν το να μην το πληρώνουμε κιόλα. Βάλει δε σε, θα γίνει. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια, Μωρή. Είσαι λίγο αρωτούλη, έμαθα, ε. Τον έχω αρπάξει. <laughs> Τι είναι, έχω αρπάξει. <laughs> λίγο ή πολύ. Όσο χρειαζόταν. Στην πραγματικότητα δεν είμαι άρρωσο, έκλεισε η φωνή μου από το Τάκ Είμαι από αυτού του <laughs> κλακαδόρου από κάτω που φωνάζανε μπράβο στον Τζίπρα. <laughs> Πρόλαβε και πήγε στο Τζίπρα. Ναι, καλό όλα τα έκανα. <laughs> Νομίζει ότι ήταν αληθινή αυτή από κάτω. Τρολ, εμεί το κάναμε. <laughs> Υπάρχει άνθρωπο που θα το πει αυτό, αλήθεια. Να βλέπει τον παπάντζα πάνω και να του φωνάζει μπράβο. <laughs> και όμω. Και όμω, λε, ε. Ήμουν βέβαια ότι θα πήγαινε στα κλόκα και σπάει και πρόπερση. Ναι, είχα πάει. Τότε οι ακρότες περίμεναν την ελπίδα. Τώρα... Δεν την περιμέναν πια. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχα πει κάποτε, είναι τέκνο της ανάγκης και της οργής. Σήμερα θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα γίνει μια φωτοβολίδα της ιστορίας. Ορίστε. Και μια αλήθεια, άλλη μια αλήθεια από την προχθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση γιορτή. Συνεχίζονται γιορτές ακόμη και αυτές τις μέρες τις παρακολουθούμε, τις ζούμε, τις βιώνουμε. Εμείς κάναμε και χθες τηλεοπτική, θα ψιλοσυνεχίσει και σήμερα το βράδυ στον Αλφα. Λίγο πριν θα έχει στη Βουλή την συζήτηση. Πρώτη φορά θα διασταυρώσουν τα ξύφι οι δύο που διαφωνούν σε ένα θέμα. Ο Κυριάκο και ο Αλέξη Τσίπρα, αρχηγό αντιπολίτευση, υποψήφιο πρωθυπουργό και ο νυν πρωθυπουργό, έχουν ψηφίσει το μνημόνιο. Θα πρέπει αυτό να αναβοσβήνει συνεχώ στην οθόνη. Οι δύο που παρακολουθείτε και τσακώνονται έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο και αν χρειαστεί, για να μην βγούμε από την Ευρώπη, θα το ξαναψηφίσουν. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ήταν μια ταμπελίτσα και ένα σουπεράκι να αναβοσβήνει διαρκώ. αυτά, ο Κυριάκο σε μια στιγμή ειλικρίνεια δήλωσε σήμερα. Η εντολή που έλαβα από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι να στηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Μπράβο. Εμείς, αλακάρτ, στήριξη στον κύριο Τσίπρα, πρόκειται να δώσουμε. Το ξεκαθαρίζουμε οριστικά. Μπράβο. Μοντάζιν εννοείται, αλλά αυτό ακριβώς θα ισχύσει. Θα στηρίξουν τον Τσίπρα για να κάνει αυτό στην βρώμικη δουλειά, για να μην την έχουν αυτή όταν θα έρθουνε. Να έχει γίνει ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη πολύ ωραία δουλειά που αναλαμβάνει κάθε κυβέρνηση και φέρνει σε πέρα. Είναι η μοναδική στιγμή που υπάρχει συνέχεια στο ελληνικό κράτο. Κάνει κάποιο κάτι καλό και το συνεχίζει ο επόμενο. Ο κύριο Μάρδα, που είναι και υπουργό εκεί και κάνει τα δικά του, ο Μάρδας έχει μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη για τη δημοκρατία, για τη συνέπεια και το πόσο ο πρέπει να κρίνει κυβερνήσει. Όπω ξέρετε, κάθε κυβέρνηση χαράζει κάποιου στόχου. Κάποια ώρα. Κλήθηκε ο κόσμος το Σεπτέμβρη να απαντήσει στο εξή απλό ερώτημα. Είχαμε θέσει κάποιους στόχου. Αντιμετωπίσαμε αυτά τα εμπόδια και τους περιορισμού. Αναγκαστήκαμε να επαναρριοθετήσουμε τους στόχους μας. Μας εξουσιοδοτείτε να κυβερνήσουμε στο πλαίσιο αυτής της επαναρριοθέτησης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, σημείο εκκίνησης πλέον είναι η εκλογή του Σεπτεμβρίου. Σημείο εκκίνησης πλέον είναι η εκλογή Σεπτεμβρίου. Σαφώς Και τα προηγούμενα ισχύουν και πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Αλλά το κυρίαρχο είναι το πιο πρόσφατο. Αυτό ακριβώ. Σημείο κίνησης είναι οι εκλογέ του Σεπτεμβρίου. Ψηλοϊσχύουν και τα προηγούμενα. Μνημόνια θα σκήσουμε, συντάξει που θα δώσουμε, αυξήσει μισθών. Αλλά σημείο εκκίνηση είναι ο Σεπτέμβρης. Ακόμη και με τα δεδομένα του Σεπτέμβρη, να την κρίνει κανεί την κυβέρνηση, πάλι είναι για χ. Αλλά α μείνουμε σε αυτό το σκεπτικό, αυτό το πολεμικό το έχει πει μονομάρδα, το έχουν πει και άλλοι καιρούς, ότι ψηφιστήκαμε. Αυτό το περίφημο τη δημοκρατία, τη λαϊκής αναβάπτισης, τη έγκριση του μνημονίου από τον λαό. Ε, σαν σήμερα, τώρα είναι 2 παρα 10, ήταν γύρω στι 4 η ώρα, πέρυσι, είχε ορκιστεί ο Αλέξη Τσίπρας τον Κάρλο Παπούλια, και αμέσω μετά ε, πήγε στην Κεσαριανή. Ήταν η πρώτη του κίνηση που έκανε ω πρωθυπουργό, κατέθεσε εκείνα τα περίφημα λουλούδια. Εμεί το βράδυ χθε στην τηλεόραση κάτι κάναμε να εξαγνίσουμε το χώρο, δεν ξέρω αν λειτουργήσε να θυμηθούμε την εικόνα, έτσι όπως την έχουμε όλοι στο νου μας, ο καθένας με τις δικές του προσλαμβάνωσε και απόψεις και να ακούσουμε πώς το δικαιολόγησε εκ των υστέρων. Σας θυμίζω ότι με το που ανέλαβα κάποιοι δημιουργούσαν κλίμα εφορίας ότι όλα μπορεί να αλλάξουν μέσα σε μια μέρα εγώ με το που ανέλαβα έδωσα έναν όρκο τιμής να έρθω σε ρήξη με τα μεγάλα συμφέροντα μέσα εκείξω από τη χώρα και να υπερασπιστώ μέχρι τέλους το δίκαιο του ελληνικού λαού αμέσως αντιμεροκομοσία συμβολικά πήγα στην Κεσαριανή Θα με δικάσει ο όχι και τα ειδώνει, μα στην Αγιά σου στα βουντάκη που χρήσω τις νύχτες που τα παιδιά σπροχιώνει οι ξεντεστά τα κρεμάνε το Χριστό To urano, w kadr, dame ta palić, tremble pęć, niech niech Να... Θα μα δικάσει και μας όχι αυτόν που διαπράττει κάτι, όλου του υπόλοιπου λόγω ανοχή. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Ακολουθεί λαό. Μετά μαγαζίνο ο Γιάννη Παπαδόπουλο, με όλα τα νεότερα από το φρέσκο αέρα τη επαρχία και όχι μόνο. Το βράδυ, εμεί τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια στι 10 παρα 10. Γεια σα. As i życie też stać Άκουσα τον Καμπουράκη τώρα που είπε ότι δεν θα βρει ούτε έναν υποστηριχτή, λέει οι αγρότε για τη κινητοποιήσει του. Δεν θα βρείτε κανέναν υποστηριχτή σε κλείσιμο δρόμων, σα το λέω εγώ. Κανέναν. Ούτε έναν. <συσχελίδι> και σε περίπτωση που βρουν έναν, το λέει ο Καμπουράκη από τώρα για να μην κι κιόλα. Για να κιωτέψει κι αυτό, να φοβηθεί κάτι, να τρομοκρατήσει όσο μπορεί και ο Καμπουράκη. Τι να κάνει. Εγώ λοιπόν πήρα να σου πω ότι είμαι ο πρώτο, αλλά με πρόλαβε ο και είπε ο πρώτο, άρα εγώ βάζω είμαι ο δεύτερο.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 Να πω κάτι, δεν μιλιόμαστε. Γιατί δεν μιλιόμαστε καλά. Ήσουν χθε εκεί, πήγες να φωνάξεις. Όχι παιδί μου, να σου πω θα... Ένα, Ένας ασχέσου, τι, τι στήριξαν αυτοί, τι σύριζα είστε. Παιδί μου, να σου πω ένα τραγουδάκι. Α, Ο, όταν οι αγρότε εκτονόν όταν και φεύγαν, ναι, πέζα τα σώλα που γι' αυτό με αποφεύγαν. Και μπράβη, με κοιτούσαν σαν χαζί. Διαβασμένη λοιπόν. ήρθες. Έχω να κάνω καταγγελία. Κινούμε στον δρόμο πατρών πύργου. Και στο Κουρτέσι σε μια περιοχή έχει μπλόκο. Που μα κάνουν μια παράκοψη 300 μέτρα και ξαναρχόμαστε στην εθνική οδό. Και καταγγέλω εγώ τώρα του αγρότε. Θα γιατί. Σταματήσει εμένα δημοσιογράφο και μου πει να πείτε για τα μπλόκα. Πώ θα γκρινιάξω εγώ, πώ θα κλαφτώ. Τι θα πω, όλα καλά, δεν τρέπονται, τι είναι αυτά. Πώ θα βγάλω τη μιζέρια που έχω μέσα μου. Καλά, δε δεν είναι στον Έλληνα, είναι έμφυτο. Δηλαδή θα δούμε πάρει το κανάλι, να μην πω δεν τρέπονται αυτό, κλείνουν του δρόμου. Και ποιο ο πει να με το πει παιδ Αν σωστά, έχασε το κανάλι. Αυτό εννοείται είναι Πα... ότι δεν πέτυχε στα κανάλια να γκρινιάξει. Έχω πάσει δημιουργική ασάφεια, ακόμα και τώρα. <Κι> Σήμερα πήρα μία κοπέλα από τον Τιρεσία, εγώ γράφτηκα στον Τιρεσία για τρία χρόνια για 7.000 ευρώ. Αυτοί που γλωσσσάνε από τα κανάλια κάτι εκατομμύρια είναι και αυτοί στον Τιρεσία. Λογικά. Ναι, ναι. Ξύπρασα τα συγκρουστήμα ε, Το είπε και φρέσκο, φρέσκο Άρα. Άρα. και θα με βγάλω από τον Τιρεσία μετά από ένα χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. <Κι> Αποστολή έχω να σου πω. Εγώ πίσω έχω δουλέψει και έχω κάνει απεργίε. Αυτοί δεν έχουν δίκιο οι αγρότε. Εδώ στην Αθήνα είναι η φτώχεια. Οι αγρότε είναι όλοι πλούσιοι. Πούλεψα, yeah. έχω να δει και πλήρωνα ο γά. Μ' αρέσει που έχει άποψη για την τσέπη να... του Αλουνού, μου αρέσει. Να πληρώσουν και αυτοί. Είναι αυτό το ελποέμπλεον είδο. Αυτό α, ζούμε. Πω, το λαός ενωμένο ποτέ είναι κειμένο. αυτό το ενωμένο το εκπέμπεται αυτή τη στιγμή. Ε, να είσαι καλά. Ε. Δεν μοιράζεται, χρειάζεται τα Κατάλαβα. Μιλάτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να βάλω δύο λόγια έτσι για του αγρότε και για τα γενέθλια του, του ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πες. Να του πούμε χρόνια καλά, γιατί χρόνια πολλά δεν θα έχουν mm. γιατί καλά θα τα περάσουν οι ίδιοι εκεί μεταξύ του που τρώνε καλά. Το έχουν καταλάβει τώρα. Ότι όσο κάθονται θα φάνε. Ή μπορεί να χρόνια πολλά και καλά. Για του εαυτού του είναι Όχι καλά. Όχι με αυτή την έννοια του καλά. Ναι, ναι, και καλά που λέμε. Και μπορεί. Και όσο για του αγρότε, α κοιτάξουν αν θέλουν πάση θυσία ευρώ, να κάτσουν στα βγάτου. Αν δεν θέλουν να βγουν να το πούνε εκεί που διαμαρτύρονται. Γιατί μέσα στο ευρώ δεν έχουν εσωτερικά. Οπότε ας το καταλάβουν τι θέλουνε. Περαστικά σου παιδί μου. Γιατί? Θε λέω ότι είσαι ένα κρυωμένος. Ξέρω κάτι τέτοιο Να ζωμάρεις. περδίκη με εγώ δεν ανοσταίνω. <laughs> <χαλώνα> <Δεν παίω χαμπάρι. χαλώνα> Παραδέχτηκα το τράγκα προχθέ που είπε να φύγουν οι, τρακ, οι παλιοί πολιτικοί και να μπουν καινούριοι. Ο τράγκα δεν το με ημαράκι. και το ραμολιμέντο ο Λεβέντη. Άκουσε να δεις τι άκουσε προχθέ τα παραπολιτικά. Έλεγε να κοπούν οι συντάξει πάνω από 1000 ευρώ και να δώσει συγχωροχάρτη. Σαν το αλλά αυτά τα οποία τα καταριόντανε με καρκίνου να ψοφήσουν. Παλιά, παλιά. Ο... Άλλε συνθήκε τώρα. Έχουν οριμάσει. Αυτή είναι καινούργη πολιτική. Όχι, <σίλοι> <Θυσέμαι. Okay. σίλοι> γιατί οι καινούργιε τα καταφέρανε να βλέπει τον Τζίπρα. Α ah, τα υπαλλήλ. <σίλοι> το παλιό λαμόγιο θα σε κάνει να σου έρθουν πιο ήπια όλα αυτά. <σίλοι> Δεν το καταλάβει, ενώ ο νέο είναι Η ελπίδα έγινε δράμα. Και εμεί σε αυτήν. Την ελπίδα την ψεύτικη που είδε στη σημερινή κυβέρνηση θα αντισταθούμε όπω ξέρουμε να Με για την ξαστεριά για ρέμι, για μέρας, τη Γίνεται για ρέμι, Δεν έχουμε να αμασίσουμε τα λόγια μα. Λέμε κουβέντε στα και κοιτάμε την κάμερα στα, στα κατάματα. Τώρα στο ματιού για ρέμι, το δάκρυ.